«Η πνευματική ζωή στη δημοκρατία της Βαϊμάρης» Γερμανία, 1919-1933 Μετάφραση, Βασίλης το Μανάς. Πρώτη έκδοση στα ελληνικά Εκδόσεις «Νησίδες» 2010 Παράρτημα πρώτο Μια σύντομη πολιτική ιστορία της δημοκρατίας της Βαϊμάρης Ένα Η δημοκρατία της Βαϊμάρης ανακηρύχθηκε στις 9 Νοεμβρίου 1918 από τον Σοσιαλδημοκράτη Φίλιπ Σάιντερμαν. Ήρθε έπειτα από πάνω από τέσσερα χρόνια αιματηρού πολέμου, με τα γερμανικά στρατεύματα, αν και ακόμη σε ξένα εδάφη, σε σύγχυση. Το Γενικό Επιτελείο να ζητάει έξαλλα ειρήνη και την αυτοκρατορική διοίκηση με πεσμένο το ηθικό. Αναχετίζοντας την προέλαση της Γερμανίας στο Δυτικό Μέτωπο την Άνοιξη του 1918, οι σύμμαχοι είχαν περάσει στην επίθεση το καλοκαίρι και διατήρησαν την πρωτοβουλία των κινήσεων. Οι σύμμαχοι της Γερμανίας, Τουρκία, Βουλγαρία και η μοναρχία των Απσβούργων είχαν ήδη καταρρεύσει. Στις 30 Σεπτεμβρίου ο καγκελάριος Χέρτλινγκ παρετήθηκε και παραχώρησε τη θέση του στις 4 Οκτωβρίου στον πρίγκιπα Μάξ Φον Μπάντεν, γνωστό ω φιλελεύθερο μοναρχικό, με τάση για εσωτερικέ μεταρρυθμίσεις και διεθνή συνεννόηση. Ο πρίγκιπας Μάξ ζήτησε από τον πρόεδρο Ουίλσον ανακοχή με βάση τα 14 σημεία. Η χώρα ήταν εξαντλημένη, θανάσιμα κουρασμένη από την περιπέτεια που είχε καλωσορίσει τον Αύγουστο του 1914 σαν διέξοδο από τις ταπεινέ έγνοιες της μη στρατιωτική ζωής. Η Γερμανία είχε απόλυες 1,8 εκατομμύρια νεκρούς και πάνω από 4 εκατομμύρια τραυματίες. Το κόστος σε υλικό, σπαταλημένα ταλέντα, ακροτηριασμένα μυαλά, σκέτια απελπισία, ήταν ανυπολόγιστο. Από τις αρχές του καλοκαιριού του 1917, όταν το Reichstag είχε ψηφίσει μια απόφαση που ζητούσε ειρήνη με συνεννόηση, ήταν προφανές ότι το παλαιό καθεστώς δεν θα επιβίωνε αναλύωτα. Στις 28 Οκτωβρίου 1918 στασίασαν οι ναύτε της ναυτικής βάσης του Κιέλου. Την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου 1918 μια επανάσταση φαινόταν αναπόφευκτη. Στις 8 Νοεμβρίου ο ιδεαλιστής, ανεξάρτητος σοσιαλιστής Κούρτ Άισνερ ανακήρυξε την αβασίλευτη δημοκρατία στη Βαυαρία και έγινε πρωθυπουργός της. Άλλε πόλεις και κρατήδια τον μιμήθηκαν. Την ίδια μέρα ο καγκελάριο Μαξ Φονμπάντεν ζήτησε σταθερά την παρέτηση του Κάιζερ. Οι εργάτε του Βερολίνου ήταν στου δρόμου. Ο διάδοχο των στρατηγών Χίντεμπουργκ και Λούντεντορφ, στρατηγό Γκρένερ, προσυπέγραψε το αίτημα του καγκελάριου. Ο Γουλιέλμο ο Β' επιχείρησε να κερδίσει χρόνο επιμένοντα να διατηρήσει τουλάχιστον το θρόνο τη Προσία, αλλά η απέτησή του θεωρήθηκε υπερβολική και ο πρίγκιπα Μαξ πήρε μόνο του αυτό που αρχηγό του ήταν απρόθυμο να δώσει. Όρισε διάδοχό του τον σοσιαλδημοκράτη ηγέτη Φρίντριχ Έμπερτ και ανακοίνωσε την παρέτηση του αυτοκράτορα. Ορισμένοι θεώρησαν εσπευσμένη την ανακήρυξη τη δημοκρατία από τον Σάιντεμαν. Από τη σκοπιά του Σάιντεμαν ήταν έγκαιρη, γιατί πρόλαβε του παρτακιστέ που ήταν έτοιμοι να ανακηρύξουν τη σοβιετική δημοκρατία. Την ίδια νύχτα, ο Γουλιέλμο Β' ο έφυγε στην Ολλανδία. Ο αυτοκράτορα και οι οπαδοί του είχαν χάσει το κύρο του. Η ηγεσία έπρεπε να περάσει στους σοσιαλιστές. Αλλά σε ποιους σοσιαλιστές. Το Σοσιαλδημοκρατικό κόμμα ήταν από καιρό μίζων κόμμα. Αλλά ακόμη και πριν το 1914 ήταν ένας συνασπισμός που σπαρασόταν από εντάσεις. Διαιρεμένο σε ριζοσπάστες που έπαιρναν στα σοβαρά τον επαναστατικό μαρξισμό, σε συνδικαλιστές που ήθελαν να ξεχάσουν την ιδεολογία και επαιδίωκαν υψηλότερο βιωτικό επίπεδο για την εργατική τάξη και σε που Συμβίβαζαν τα πράγματα, μιλώντα σαν επαναστάτε και ενεργώντα σαν κοινοβουλευτικοί. Η απόφαση τη αντιπροσωπεία του κόμματο, στο Reichstag, στι 4 Αυγούστου 1914 να ψηφίσουν υπέρ των πολεμικών δαπανών, παραβιάζοντα τι αποαμνημονεύτων χρόνων αρχέ του, είχε σκίσει ανεπανόρθωτα αυτόν τον ιστό. Πέρι τη αρχέ του 1917, οι διαφωνούντε στο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα σχημάτισαν το δικό του κόμμα το ανεξάρτητο σοσιαλδημοκρατικό κόμμα και πίεζαν έντονα για ειρήνη και σοσιαλισμό. Σε αυτό ενώθηκε μαζί τους μια μικρή αποφασισμένη ομάδα επαναστατών μαρξιστών με ηγέτες τη Ρόζα Λούξεμπουργκ και τον Καρλ Λίμπνεχτ, οι Σπαρτακιστές. Όσο απομακρυνόταν η νίκη στα πεδία των μαχών και μεγάλωνε η δυσαρέσκεια στο εσωτερικό της χώρας, οι σπαρτακιστέ έβρισκαν αυξημένη υποστήριξη από τους Ιδίω στου αντιπροσώπους τη βάση στα εργοστάσια, μια πισματάρικη πραγματιστική ομάδα που υποστήριζε την Επανάσταση. Ήταν ηγέτες τη απεργία, και στι αρχέ Νοεμβρίου του 1918, ίδρυσαν με βάση το σοβιετικό μοντέλο συμβούλια εργατών και στρατιωτών. Έτσι, όταν ο Έμπερτ βρέθηκε με μια αβασίλευτη δημοκρατία στα χέρια του, σχημάτισε μια προσωρινή εξαμελή κυβέρνηση στι 10 Νοεμβρίου, με τρει από το Σοσιαλδημοκρατικό, και τρει από το ανεξάρτητο Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα. Η προσωρινή κυβέρνηση έμεινε αναλύωτη επί σχεδόν δύο μήνε. Από τι 8 Νοεμβρίου, μια Γερμανική Επιτροπή Εκεχηρία διαπραγματευόταν με του συμμάχου υπό την ηγεσία του διαπρεπού εκπροσώπου του Καθολικού Κεντρώου Κόμματο, Ματία Ερτσμπεργκερ, οπαδού τη προσάρτηση που είχε μεταστραφεί στην ειρήνη. Και στι 11 Νοεμβρίου, ο πόλεμο τελείωσε. Έστω και αν δεν είχε συναυθεί η ειρήνη. Ήταν μια πολλά υποσχόμενη αρχή για το νέο καθεστώ. Αλλά την προηγουμένη, ο Έμπερτ είχε συνάψει μια άλλη συμφωνία που έμελε να έχει μοιραίε συνέπειε για τη νεαρή δημοκρατία. Το βράδυ τη 10η Νοεμβρίου, ο στρατηγό Γκρένερ είχε τηλεφωνήσει στον Έμπερτ, είχε θέσει το στρατό στη διάθεση τη κυβέρνησή του και είχε ζητήσει ω αντάλλαγμα την υποστήριξη της κυβέρνησης στη διατήρηση της τάξης και της πειθαρχίας στο στράτευμα. Το σώμα των αξιωματικών ανέμενε από την κυβέρνηση να αγωνιστεί εναντίον του πολσεβικισμού και ήταν έτοιμο για τους αγώνες. Ο Έμπερτ δέχθηκε την προσφορά της συμμαχίας. Ο Γκρένερ ήταν σε σύγκριση με άλλους μετριοπαθείς και υπεύθυνο. Αλλά η διευθέτηση αυτή έδωσε στο στρατό την εκ νέου συμμετοχή σε εξουσία και κύρος και ευκαιρίες σε τύπους πιο σκοτεινούς από τον Γκρένερ. Η εξαμελής κυβέρνηση διαλύθηκε στις 27 Δεκεμβρίου, όταν οι ανεξάρτητοι αποχώρησαν έπειτα από άκαρπες για το μέλλον της Γερμανίας στην κυβέρνηση σε δημόσιες συγκεντρώσεις και στους δρόμους. Η αριστερά ήθελε όλη την εξουσία στα Σοβιέτ και ριζική ανοικοδόμηση της κοινωνίας. Οι σοσιαλδημοκράτες ήθελαν κοινοβουλευτικό καθεστώς και πολιτική στον μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας. Έγιναν συγκρούσεις στους δρόμους του Βερολίνου, που είχαν και νεκρούς. Αλλά συνολικά η χώρα υποστήριξε τον κοινοβουλευτισμό των σοσιαλιστών της πλειοψηφίας. Συνακόλουθα, στις 19 Ιανουαρίου 1919 διεξήχθησαν εθνικές εκλογές για εκπροσώπους σε μια συντακτική συνέλευση που θα συγκαλούνταν στη Βαϊμάρη. Παρά τον ποϊκοτάζ από τους κομμουνιστές ψήφισαν πάνω από 30 εκατομμύρια Γερμανοί για 421 έδρες. Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα βγήκε πρώτο με 11,5 εκατομμύρια ψήφου και 163 έδρες. Το Καθολικό Κεντρώο Κόμμα, αμάλγαμα μοναρχικών και μετριοπαθών αβασίλευτων δημοκρατών, έλαβε κάτω από 6 εκατομμύρια ψήφου και 89 έδρες. Το Νέο Δημοκρατικό Κόμμα, με διακεκριμένους αστού διανοούμενους και βιομηχανου, τα πήγε εξαιρετικά καλά, πέρναντας 5,5 εκατομμύρια ψήφους και 75 έδρες. Ήταν αυτό το κόμμα, με αυθονία ταλέντων, με ευπρεπείς προεκλογικές μεθόδους, με ορθολογικό πρόγραμμα, που αποδείχθηκε το μόνο κόμμα που έχανε σε κάθε εκλογική αναμέτρηση. Το Εθνικό Λαϊκό Κόμμα, η συντηρητική της Αυτοκρατορίας, αναλύωτη σε όλα πλην του ονόματος, πήραν 3 εκατομμύρια ψήφους και 42 έδρες. Οι ανεξάρτητοι σοσιαλιστές απογοήτευσαν τους οπαδούς τους, παίρνοντας λιγότερες από 2,5 εκατομμύρια ψήφους και 22 έδρες. Ενώ το νεοϊδρυθέν Λαϊκό Κόμμα, το κόμμα του Στρέζεμαν, των μεγάλων επιχειρηματιών, δεξιών αποκλήσεων, πήρε 21 έδρες και μόνο 1,5 εκατομμύριο ψήφους. Ο συνασπισμός της Βαϊμάρης είχε λάβει ισχυρή εντολή. Η Βουλή άνοιξε επίσημα στις 9 Φεβρουαρίου 1919. Δύο μέρες μετά εξέλεξε πρόεδρο τον Έμπερτ και ο Έμπερτ με τη σειρά του ζήτησε από τον Σάιντμαν να σχηματίσει κυβέρνηση. Αυτή η πρώτη πλήρης κυβέρνηση περιέλαβε μέλη από τα τρία μεγαλύτερα κόμματα το Σοσιαλδημοκρατικό, το Κεντρό και το Δημοκρατικό από τον συνασπισμό της Βαϊμάρης. Αλλά το έργο της Βουλής διαταράχθηκε αν και δεν διακόπηκε από ταραχές στο εσωτερικό και από τη σύναψη τη ειρήνη στο εξωτερικό. Στο Βερολίνο, η Ρόζα Λούξεμπουργκ και ο Καρλ Λίμπνεχτ είχαν δολοφονηθεί στις 15 Ιανουαρίου σε αποκρουστικές συνθήκες. Στη Βαυαρία, ο Κουρ Τάισνερ δολοφονήθηκε στις 28 Φεβρουαρίου. Μέχρι τον Μάρτιο, ο σοσιαλδημοκράτη Νόσκε, υπεύθυνο για την αποκατάσταση της τάξης, τη τάξη, είχε αμφίβολη βοήθεια των φανατικών Freikorps, παραστρατιωτικών ομάδων που είχαν σχηματιστεί εσπευσμένα, από τέως άνεργους αλίτες και νεαρούς τυχοδιώκτες πρόθυμους να σκοτώνουν. Η δολοφονία του Άισνερ παρήγαγε περαιτέρω βία στη Βαυαρία έπειτα μια γενική απεργία και την ανακήρυξη μιας σοσιαλιστικής δημοκρατίας των εργατικών συμβουλίων. Η δημοκρατία αυτή με τη σειρά τη. Ανατράπηκε στα τέλη Απριλίου με αρχέ Μαΐου από κυβερνητικά στρατεύματα, με άγρια κτηνοδεία. Ένα θύμα ήταν ο συγγραφέας Γκούσταυ Λαντάουερ, υψηλόφρον ιδεαλιστής και κομμουνιστής που φυλακισμένο τον χτύπησαν μέχρι θανάτου οι στρατιώτε. Στο μεταξύ, στις Βερσαλίε, μια γερμανική αντιπροσωπεία, που περιφρονητικά προσκλήθηκε τον Απρίλιο για να αποδεχθεί του όρου τη επιδίωξε να βελτιώσει ελαφρά αυτό που δεν μπορούσε να καλυτερεύσει ουσιαστικά. Οι Γερμανοί εξαγριώθηκαν με τις ειδήσει από τη Γαλλία. Στις 20 Ιουνίου η κυβέρνηση της Σάιντερμαν παραιτήθηκε και την επομένη αντικαταστάθηκε από μια κυβέρνηση του σοσιαλδημοκράτη Γκούσταφ Μπάουερ. Η νέα κυβέρνηση διαμαρτυρήθηκε μόνο για ορισμένους όρους, αλλά η σύμμαχη ήταν μετάπιστη. Οι ηττημένοι έπρεπε να υπογράψουν χωρίς όρους. Αν η γερμανική κυβέρνηση υποχώρησε και στις 28 Ιουνίου μια νέα αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Σοσιαλδημοκράτη Υπουργό των Εξωτερικών Χέρμαν Μίλλερ υπέγραψε τον Ντικτάτ. Δεν υπήρχε άλλη δυνατότητα. Αλλά, αν και ήταν αναπόφευκτη, η υποταγή άφησε πληγές που ποτέ δεν γιατρεύτηκαν.